Εγώ πάει καιρό που ζούσε την αυλή με ένα κανάλι και ένα κρεβάτι. Και με κάρα είχε δυο μάτια να κι αυτένει στα μαλλιά. Να το πω πω αισθάνομαι μπήκα με εξειρεσμένη, βγαίνουμε ξύριστρα. Ένα... κουλίκι, πάντα φορούσε στα ρούχα τα παλιά. Είμαι περήφανο. Ο κορμός αυτής της πλειοψηφία, η οποία τολμάει αυτή τη μεγάλη τομή είστε όλοι εσείς, η παράταξή μας, η παράταξη που πρωτοστάτησε σε όλες τις μεγάλες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας μας. Υπάρχει και κάποιος περήφανος σε αυτόν τον τόπο και είναι ο Αντώνης, όπως λέει και το τραγούδι, μας το θύμισε ένας ακροατής χθε στο Twitter, Και του το υποσχεθήκαμε και επειδή εμεί εδώ κρατάμε τι υποσχέσει θα το ακούσουμε τουλάχιστον μέχρι να πάει και μισή. Σπασμένο και εμβολισμένο όπω κάνουμε πάντα εδώ κατακρεουργώντα τα ωραία, κατά γενική ομολογία τραγούδια που μα συνοδεύουν και υπογραμμίζουν μουσικό τα ηχητικά ώστε να έχουμε χρόνο να σκεφτούμε τι βλακή έχουμε ακούσει λίγο νωρίτερα. Ακούσατε και πριν το μήνυ, μήνυ διάγγελμα και μια δήλωση ότι πηγαίνει στην ευθεία γραμμή που έχει χαράξει Δεν το συζητάμε, όλο επιτυχίες είναι αυτή η ευθεία γραμμή γιατί να την αλλάξεις άλλωστε. Γύρω τριγύρω όλοι είναι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και δεν θα επιτρέψεις στη Χρυσή Αυγή, δεν πρέπει η Χρυσή Αυγή να ορίσει την ατζέντα μα μέχρι τώρα αυτά που έχουν γίνει είναι επειδή ο Μπαλτάκος τα είπε, όχι επειδή η Χρυσή Αυγή τα έβγαλε εκτός αν θεωρεί Τον καθρέφτη πρόβλημα και όχι αυτόν που κοιτιέται στον καθρέφτη. Αλλά να φύγουμε από αυτά τα πολύ βαρύγκδουπα, να πάμε να αποκαλύψουμε και σήμερα, δεύτερη μέρα, ότι είναι αθώο ο Σαμάρα. Είναι αθώο, δεν έχει καμία ευθύνη, δεν ήξερε τίποτα, παραπλανήθηκε. Είναι και τόσο καλοπροαίρετος άνθρωπο που πραγματικά μπορεί να παραπλανηθεί. Από τον αδίστακτο Μπαλτάκο, όσο περνάει ημέρα, φαντάζομαι θα έρχονται και άλλα, και άλλοι χαρακτηρισμοί για τον Τάκη Μπαλτάκο. Θα ακούσουμε τον δημοσιογράφο Τάκη Χατζή. Εδώ λένε, εξ αντικειμένου Να. Το έχουν ως αξίωμα Ότι ο Μπαλτάκος ήταν δεξί χέρι του Σαμαρά Εντάξει τώρα, αν το πάρουμε ως αξίωμα αυτό Έχει ο συνάδελφος από την αυγή ε, Είναι έτσι όμως Εσείς πώ το ξέρετε ότι είναι έτσι Είστε στο μου, είστε συνεργάτη του Σαμαρά και γνωρίζετε Τι λέει το δικό σας ρεπορτάζ Ότι ήταν ο στενότερος στο δεξί του χέρι Να. Είναι έτσι ο, Κύριε Αντώνη Εγώ Πως αγαπάμαι Μεβαίως, για σένα μετράμε. Όταν είδα τη φωτιά να φουντώνει Τρελάθηκα Πώς που να έρθει βροχή Έρχεται βροχή Έρχεται Τώρα! Έρχεται Τώρα! Και το θυμό σου πάντα ξεπνάμε Μου κεφάλι του Σαν πουλιά μαζί τριγυλάμε Σαν παιδιά Πατέρη μου, ο έντη ουρανή, Αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτε η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσοι και επί Τον γη. Των ημών των επιούσεων, δώσε μην σήμερα. Και άφησε μην τα οφιλήματα ημών. Ω και εμεί αφήεμεν τι οφειλέτε ημών. Και μη ει ενέγγιση μα πειρασμών. Αλλά εμά από του πονηρού Αμίν. Κρίμα οι προσευχέ. Μιλάει και με το Θεό. Το έχει δηλώσει και σε ανύποπτη στιγμή. Μα το είχε πει και η βουλευτή, να υποψήφια πια Μαρία Σπυράκη. Φανταστείτε να μην μιλάει και με το Θεό, τι άλλο θα του είχε γίνει. Γιατί τώρα που μιλάει, του συμβαίνουν όλα αυτά. Αμάξι θα τον είχε πατήσει εκεί, όταν βγαίνει από το Μαξίμου να πάει στο προεδρικό μέγαρο. Γιατί δεν περπατάει και πουθενά αλλού. που να πάει. Ο Τάκη Κατζή αυτό που μα είπε πριν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο Τάκη Μπαλτάκου ήταν το δεξί χέρι. Τώρα, αν ο Σαμαρά τον έλεγε έτσι, αν ο Μπαλτάκο δήλωνε έτσι, αν 30 χρόνια είναι μαζί, αν παρακολουθήσετε το βιογραφικό του Μπαλτάκου, όπου πήγαινε ο Σαμαρά τον είχε από πίσω. Αν όλη η Ελλάδα ήξερε αυτό το πράγμα, οι δημοσιογράφοι, οι βουλευτέ, δεν ξέρουν τι του γίνεται, ξέρει ο Τάκης Χατζή και ευτυχώ μα αποκάλυψε χθε βράδυ στον Ευαγγελάτο γίνονται οι ωραίε αποκαλύψει, τι οποίε ανεχόταν ο Ευαγγελάτο, δεν ήθελε να κάνει κάποιο ερώτημα, δεν είχε απορία, δέχτηκε το αυτό που του, που μα είπε ο Τάκη Χατζή. Δεν είπε μόνο αυτό βέβαια, αν και δεν ήταν δεξί χέρι, δρούσε ε, τελείως μόνος του ο Μπαλτάκος Θα θυμηθούμε μια φράση εσύ θα το θυμάσαι πολύ καλά συνάδελφοι που είχε πει, πει, πει από καμιά 20 αιτία τα παιδιά είναι νοιαίτερα ο Πάγκαλος αυτός είναι πολύ μπιζιμπότης ο κύριος Μπαλτάκος είναι αυτό είναι μπιζιμπότης δηλαδή κάνει κινήσεις και κινείται χωρίς να το ζητήσει κανεί. δηλαδή από μόνος του ναι. θεωρεί ότι μπορεί να σώσει τη νέα δημοκρατία και τη χώρα αυτά δεν είναι σοβαρά τώρα, yeah. πράγματα. Γιατί το βράδυ στα όνειρά του θέλει να φυνηθεί Για μένα σήμερα θα πω μόνο αυτό, χτυπάει πιο γρήγορα το αίμα μου στο όνειρο Ότι ποτέ δεν έζησαι μες στο όνειρο του ζει Μάη νύχτα φεύγει Αύρινη νύχτα στα βούνα Και λυπημένο τον βρίσκει χαραβηγεί Τι λέει το δικό σα ρεπορτάζ, Ότι ήταν ο στενότερο στο δεξί του χέρι, ναι. Είναι έτσι, Εσεί πώ το ξέρετε ότι είναι έτσι. Όριστε, εδώ το έχει πιάσει ο φίλο Ακροατή Μιχάλη. Λέει η ιστορία θα γράψει μέσω του Χατζή και λοιπόν δημοκρατικών συσσαγωγικά μηντιακών δυνάμεων ότι ο Πρωθυπουργό γνώρισε τον Τάκη Μπαλτάκο τη στιγμή ακριβώ που έκανε δεκτή την παρέτησή του. Δεν ήξερε πριν, ένα υπάλληλο εκεί στη Βουλή, στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν είχαν συναντηθεί ποτέ πριν, αθώ ο Μόνο του λοιπόν ο Μπαλτάκο. Ο Μπαλτάγκο ήταν δύναμη και ξέρουμε όλοι ότι οι 5-6 άνθρωποι πάντα που υπάρχουν στο μαξί μου γύρω από του Πρωθυπουργού είναι ό,τι πιο δυνατό σε αυτή τη χώρα, ίσω και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και κανεί δεν τολμάει να πει κάτι για αυτού. Θυμόμαστε και ο Τσουκάτο πώ δρούσε, τελείω μόνο του. Δρούσε σε συνεννόηση με τον Σιμίτη, αλλά όταν αποκαλύφθηκε ότι κουβαλούσε μια τσάντα με κάτι εκατομμύρια, είπαν ότι δρούσε μόνο του. Είναι το κλασικό επιχείρημα που πάντα πιάνει στου Χαχ Η Σοφία Βούλτεψη τώρα, τώρα στη Βουλή, χτε δηλαδή είχε να πει για τον Παλτάκο και να κάνει και χαρακτηρισμούς που πριν δέκα μέρες δεν θα τολμούσε να σκεφτεί να πράξει. Αν πιστεύετε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος λέει ότι δεν ξέρει που είναι ο γιος του αξιωματικός του λιμενικού είναι αξιόπιστο πρόσωπο για να το επικαλείστε μέσα στο κοινοβούλιο τότε τότε δεν το συνέχισε, είστε αυτό που είστε ή δεν είστε άξιοι να είστε αυτό που είστε αναξιόπιστος. Λοιπόν, το ακούσαμε και αυτό και είναι μόλις δύο μέρες μετά. Όσο περνάει ο καιρός θα έχει διάφορα, ε, διάφορους χαρακτηρισμούς και επίθετα, κοσμητικά πάντα, ο Τάκης Μπαλτάκος, όχι μόνο αυτό, όσο περνάει ο καιρός θα ξεδιπλώνονται και διάφορε πτυχέ, Έχει αρχίσει ήδη το επικοινωνιακό δράμα του τόπου να προχωράει. Κάπου διάβαζα νωρίτερα ότι υπάρχει θέμα παρακολουθήσεων του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά από την ΚΥΠ. Κάποιο κλιμάκιο τον παρακολουθεί, σαν άλλο καραμαλή και αυτό. Θα βρεθεί στο στόχαστρο, θα μάθουμε διάφορα που δεν τα ξέραμε. Τον κυνηγάνε, τον κατατρέχουν. Το Μέγκα πάντω ξέρει, εφαρμόζει μια χαρά τη γραμμή, η οποία γραμμή, να τη θυμίσουμε, είναι Δεν ήξερε τίποτα ο Σαμαρά. Έχει μέτωπο κατά τη Χρυσή Αυγή. Του έχει βάλει στη φυλακή. Υιοθετεί όμω την ατζέντα και κάνει τα πάντα από αυτά που θα έκανε η Χρυσή Αυγή και μέχρι κάποιους σημείους συνεργαζόντουσαν, τα σπάσανε και από τότε άρχισαν να τους βάζει στη φυλακή. Αυτό όμως είναι παρένθεση. όσα Σαμαράς είναι αθός, ο Μπαλτάκος φταίει και θα ακούσουμε τώρα πως οι καλοί μαθητές, Αριστούχοι, Γιάννης Πρετεντέρης και κυρίω Όλγα Τρέμι, πάντα επιμελήσει η Όλγα, μη διγραμμή κυβερνητική, αμέσως να την εφαρμόσει. Πόσο καλά το κάνουν αλλά είναι πρωτοφανές, τα βλέπουμε, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τοποθετηθεί σε αυτή τη θέση, έχει την εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις Είναι φορέας αυτών των ακραίων απόψεων και όχι είναι φορέα αυτών των ακραίων απόψεων μόνο αλλά πίσω από τη βλάτη Σαμαρά <ΣΣΣΣ> κάνει όλες αυτές τις συναντήσεις και, ανα, και όταν πια βλέπει ότι η δική του η άποψη στο εσωτερικό της κυβέρνησης η Tate, και ο Αντώνης Σαμαράς <ΣΣΣΣ> Προχωράει προ μια εντελώ διαφορετική κατεύθυνση. Σώπασε, κύριε Αδέσπινα. Τότε αρχίζει και λειτουργεί και υπονομευτικά. Και μην πολυδακρίζει. Α, βεβαίω ο κύριο Μπαλτάκο όμω εκτό από του Χρυσαυγίτε συνομιλεί και με δημοσιογράφου εκείνη την περίοδο και αρχίζει και να διατυπώνει τη δική του άποψη και θεωρία. Αυτό το λέμε ότι διαρροή στη γλώσσα μα, τη δημοσιογραφική. Το λέμε διαρροή. Άρσε λοιπόν ο κύριο Μπαλτάκο στι διαρροέ. Γιατί για, κακώς, να δημιουργήσει α... κλίμα, πρόσεξε, α... για να δημιουργήσει κλίμα εναντίον τη απόφαση κυβέρνηση, εναντίον τη απόφαση Σαμαρά. Πάει και καρφώνει στη Χρυσή Αυγή τον Πρωθυπουργό που τον λέει μπιπ το λέει ότι, είναι, ότι δεν έχει τον των πραγμάτων τον λέει ότι είναι μεγαλοαστός το λέει ότι τα κάνει όλα αυτά για τα ψηφαλάκια τον κάνει γράμμα το Σαμαρά ε, επί τρία λεπτά βρείς το Σαμαρά Όπου τα ακούει Σαμαρά ο Μπαλούρδος, βαράει προσοχές δίπλα Λογικό είναι, αντανακλαστικό, δεν το έχει επεξεργαστεί σαν τα σκυλάκια, ίσω και λίγο καλύτερα έτσι. Λοιπόν, μάθαμε ακριβώ πόσο καλό είναι ο Σαμαρά και τι παγίδες του στείνανε του Σαμαρά που δεν καταλάβαινε. Είναι ο συνειρμό που κάναμε και χθε, ότι οδηγεί στην ηλικιότητα του Πρωθυπουργού. Αν δεχτούμε όλο αυτό έτσι ακριβώ όπω το ε, ξεδιπλώνουν οι συνάδελφοι. Γιατί στη γλώσσα μα, όπω λέει και τρέμει, το λέμε αυτό διαρροή, τη δημοσιογραφική γλώσσα. Αν κάνουμε το ίδιο επάγγελμα. Αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες, διότι ο ίδιος ο Μπαλτάκος χθες εδώ στο Χατζη Νικολάου κάποια στιγμή, τη κάποια στιγμή, το είπε πολύ καθαρά μίλησε για την καθημερινότητά του και δύο φορές είπε ότι είναι γνώση του Σαμαρά η γενική στρατηγική τώρα οι λεπτομέρειες προφανώς και δεν είναι σε γνώση του Ήσασταν δεξί χέρι του Αντώνη Σαμαρά Μες. μπορεί να κάνατε πίσω από την πλάτη του επαφές Με βουλευτέ και στελέχη άλλων κομμάτων. Δεν ήταν πίσω από την πλάτη του. Κύριος, δεν του έλεγα φυσικά τι έκανα, γιατί δεν υπάρχει κανένα λόγο να φορτώνεις τον Πρωθυπουργό με καθημερινότητε. Αυτό που έκανα ήταν η καθημερινότητα. <σχει> <σχει> <σχει> Ο Πρωθυπουργός χαράσει, γνωρίζει και χαράσει μια πολιτική γραμμή. Ο Πρωθυπουργός μετά δεν κάθεται να παρακολουθεί την κάθε λεπτομέρεια. Η οποία ακριβώς ποια ήταν η γραμμή και πια ήταν και η λεπτομέρεια της γραμμής. Ωραία θέματα αυτά, ήταν σε γνώση το γενικότερο πακέτο. Νομίζω δεν υπάρχει Έλληνας που έχει πιστέψει σε όλα αυτά, παρά την τιτάνια προσπάθεια σχεδόν όλων των καναλιών και των βουλευτών που βγαίνουν από χτες όσον στηρίζουν βέβαια την κυβέρνηση αλλά και του Βενιζέλου σήμερα και του ίδιου του Σαμαρά δεν νομίζω να υπάρχει Έλληνας που να έχει πιστεί ότι ο Σαμαρά δεν ήξερε τι ακριβώς συμβαίνει ήταν όλα με την άδειά του, με την ενθάρρυνσή του με την ευλογία του μόνο για αυτά ασχολείται, μόνο με αυτό ασχολούνται πώ θα πάρουν περισσότερα μέτρα πώ θα κατακρεουργήσουν ό,τι έχει μείνει άθικτο ακόμα αλλά και αυτού που ήδη έχουν κατακρε Και κυρίω πώ θα είναι γατζωμένοι στην καρέκλα για να υπηρετούν τα πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα που υπηρετούν και μάλιστα θα έρθουν και την άλλη εβδομάδα εδώ με την εκπρόσωπό του στη Μέρκελ για να πετάξουν στο σκυλάκι του και το λαό και τον ηγέτη του. Αυτά που θέλει για να πάει στι εκλογέ, μπα και σώσει ό,τι μπορεί να σώσει. Δεν υπάρχουν ηγέτες σήμερα. Να καταλήξουμε εκεί. Βέβαια, δεν καταλήγουμε μόνο εμεί. Καταλήγει και ο Λεωνίδα, αδελφό Αδώνιδο Γεωργιάδη. Μεγάλο ηγέτη ο του πήρε τα σόβρακα. Του έκοψε το Twitter, του έκοψε το YouTube και μετά πήγε και του συνέτρεψε στι εκλογέ. Γιατί, γιατί είναι ο ηγέτης, Γιατί ο κόσμο θέλει ηγέτες. Θέλει ηγέτε! Θέλει και ηγέτη ο κόσμο! Με του ψωρολυσσασμένου εδώ πέρα πώ. Και δεν λέω όμως του ειδικού μα. Και του Ευρωπαίου χειρότεροι. Οι Ευρωπαίοι είναι χειρότεροι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει. Μην το ξέρετε αυτό. Δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν, όταν ψηφίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγία ότι η ομοφιλοφιλία πρέπει να θεωρείται φυσιολογική και όποιο δεν θεωρεί φυσιολογική πάει μέσα. Αυτό καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει Ευρώπη Τι, τι γνώμη έχει ο Πούτιν για αυτό Οι ομοφιλόφιλοι στη φυλακή Γιατί οιμοφιλόφιλοι στη φυλακή Πολύ, πολύ απλά Διότι αυτές οι ιδέες δημιουργούν πρόβλημα στην κοινωνία Διαλύουν την κοινωνία Οι ιδέες αυτές Και επειδή ο ηγέτης δεν μπορεί να βλέπει Την, την κοινωνία να διαλύεται Το κόβει μαχαίρι Απλά πράγματα Αυτό κάνει ο ηγέτης Ήταν μια σκέψη που θέλαμε να τη μοιραστούμε μαζί σας γιατί σύμφωνα με τον Λεωνίδα και όπως έχουμε καταλάβει δεν έχει μόνο ο Λεωνίδας, την έχουν και άλλα μέλη της οικογένειας και την έχουν και πολλοί κόσμος από αυτούς που διοικούν απλά ο Λεωνίδας θα εκφράζει λίγο πιο χήμα ηγέτης είναι αυτός που κόβει το Twitter Ερντογκάν ή αυτός που βάζει τους στη φυλακή όπως ο Πούτιν αυτοί είναι οι ηγέτε. Αυτά που τα ακούσαμε τώρα ω γραφικά εδώ και μπορεί να χαμογελάσαμε, θα τα ακούσετε με το ρυθμό που πάμε και με το ρυθμό που τολμάει κάποιο και μιλάει για τέτοια θέματα. Θα τα ακούσουμε σε πολύ λίγο καιρό και από επίσημα κυβερνητικά χίλια. Άλλωστε, αν ρωτούσαμε και του μπαλτάκου, του υπόλοιπου που έχει πολλού η κυβέρνηση, για αυτά τα θέματα, περίπου στον ίδιο ε, ρυθμό θα είχαν κινηθεί. Δεν έχουμε μέχρι στιγμή δεδομένα. Δική μα εκτίμηση είναι και μπορεί να πέφτουμε και έξω και να του αδικούμε. Γιατί, αν δούμε την εν συμπεριφορά του, είναι άκρο δημοκρατική. 2 11 208 200 τηλέφωνο επικοινωνία. Εκεί απαντάει, ξέρετε ποιο. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση του 2 και ο οποίο θέλει να στείλει σε εμέ γραφειρία. Ελκενό το μηνυμάτο αποστολή στο 54 100. Ο Μάριο Καγή ρυθμίζει και με μια δήλωση που πέρασε χτε λίγο. Ξόφαλξη, γιατί είπε πάρα πολλά μπαλτάκω στα 40 λεπτά που μιλούσε. Δεν το πιάσαμε με την πρώτη, γιατί κάνει μια σεξιστική, να την πούμε, αποκάλυψη, μια σεξουαλική αποκάλυψη. Μια αποκάλυψη, α μην τη χρωματίσουμε, κάνει μια ιδιαίτερη αποκάλυψη και έναν πολύ ιδιαίτερο χαρακτηρισμό για τον ίδιο και για τον Αντώνη Σαμαρά. Με αυτή την αποκάλυψη πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Η σχέση με τον Πρωθυπουργό συγκεκριμένα, ο οποίο για μένα είναι Αντώνη, εδώ και 35 χρόνια, τέλη δεκαετία, δεκαετία του 70. Αυτή η σχέση έχει σφυλλατηθεί αδιατάραχτα γιατί και οι δύο δεν είμαστε τίποτα άλλο παρά καυλοί στο βωμό της πατρίδας μας ούτε πολιτική, ούτε κάτι άλλο καβλί στο βωμό της πατρίδας μας, αυτό είμαστε Μα τον ίσ... Εγώ δεν θα βγει ποτέ του στην αυλή τι πάσα Αφού για πάντα με στον Θέλω να νικηθώ αφού δεν μπορώ να νικήσω ε... Así. Así. Celo, celo. O da na felis. Celo, celo. La minisa de pelis. Celo, Θέλω να μην μου λείπει τίποτα Θέλω να προσευχηθώ Θέλω όλη μέρα να λείπω Θέλω με ζωνέτα με κήπο Θέλω να τιμωρήσω Θέλω να με το μωρό σου το μονάκριβο Θέλω τον νηφικό μου να είναι πανάκριβο Θέλω να είσαι ο τέλειος εραστής Θέλω ποτέ σου να μην κουραστεί. Θέλω να με πινίγεις να ερωτόλογα Θέλω καταθέσεις και ομόλογα Θέλω να προσφέρω με την ίδια δύναμη που ήθελα στο ξεκίνημα Θέλω να μην μπαίνεις σε στα πλάνα μου Θέλω να λατρέψεις τη μάλα μου Οι μαλακίες είναι αυτές Που θες για να γουσταρεις Θέλω Δεν πά να θέλεις ό,τι θες τα αρχίδια μου θα πάρεις Εδώ λένε εξ αντικειμένου ναι. το έχουν ως αξίωμα ότι ο Μπαλτάκο ήταν ο δεξί χέρι του Σαμαρά. Ε, εντάξει τώρα, αν το πάρουμε ως αξίωμα αυτό, έχει δίκιο ο από την αυγή. Ε, είναι έτσι όμω. Εσεί πώ το ξέρετε ότι είναι έτσι. Είστε στο μαξί μου, είστε συνεργά του Σαμαρά και γνωρίζετε. Τι λέει το δικό σα ρεπορτάζ, Ότι ήταν ο στενότερος στο δεξί του χέρι. Ναι. Είναι έτσι. Θέλει ρεπορτάζ για να ξέρει ποιο είναι το δεξι χέρι του πρωθυπουργού, γιατί είναι και όλα αυτά. Θύμιο και Αποστόλη καλησπέρα. Μήνυμα από Γερμανία. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να πω, αλλά επικοινωνώ μαζί σα γιατί σήμερα σα ακούω για πρώτη φορά με διαφορά ώρας Είμαι πλέον εκτό Ελλάδα και εγώ όπω και τόσοι άλλοι. Μπορεί να άλλαξα χώρα, αλλά δεν αλλάζομαι τίποτα συνήθεια και έτσι είμαι και πάλι συντονισμένη στην Ελληνοφρένεια. Ω γνωστό, το Χούι βγαίνει τελευταίο. Καλή συνέχεια σα εύχομαι. Φιλιά από Γερμανία, η Εύα. Καλή τύχη σε σένα. Καλή συνέχεια. Καλά κουράγια και. Σου ευχόμαστε, φαντάζομαι και αρκετοί άλλοι Αυτό που δεν βρήκε εδώ, στον τόπο μας Να το βρει εκεί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 Έλαβε απόσφαι αυτό ο μάγο <σομπάλτα> ο ματάκιο στο κανείχο λάω. Και τι δεν είπε, ότι έγινε αντικομιστή λέγεται ο πρωτοφόργο δεν μπορεί να λέει αυτά και το είπε ο ίδιο για να πάρουν ψήφου από την κουλικό δεξιά. Κάπω έτσι. Τελώσει πάνω ότι έρχονται εκλογέ και αυτό το είπα τώρα. Έφε από τα σύννεφα, <σομπάλωση> μα τέτοιε πρακτικέ, τέτοιε μεθόδου έχει το κόμ που μαύει και μα βγάζει από το μνημόνιο; και μα παίρνει <σομπάλωση> την ανάκαμψη. Έπραμε δύο πράγματα όμω. Ένα, ότι ευτυχώ μα όσου θα του κομμαισμού και δεν μα πήρε τα σπίτια μα και δεύτερο έχω μια πόλη, εκεί ο φαίνονται και εκεί ομιλητή. Τι να ήταν ο Φαΐλος? Ο Φαΐλος να ήταν και αυτό συνομιλητής με τους φασίστες Αποκλει... Ο Φαΐλος συνομιλητής Ο Φαΐλος δεν έχει κοινή γλώσσα καταρχήν Αυτό, αυτό λέω, δεν πιστεύω Δεν, δεν ως... υπάρχει περίπτωση δεν, δεν Αυτό να δω ένα βιντεάκι με Φαΐλο, πολύ θα το χαρώ. Και εγώ μα την Πανέγγε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 Αλλά εντάξει. Είπαμε ο Πρωθυπουργό δεν ήξερε. Δεν, δεν πάει να πει: Ποιο δεν ξέρει ότι είναι και ηλίθιο. Ο, ο Καραμμαλή κυβέρνησε τόσα χρόνια χωρί να ξέρει. Σιγά. Ακόμα, ρε φιλέ. Άσε που αυτή η δικαιολογία περί ηλικιότητα δεν έπιασε ούτε με τον Γιώργο που τον βλέπει. Δεν, δεν δηλαδή, όποιοι τσιμπήσαν ότι ο Γιώργο είναι χαζό <Κιελίσεις>, <Κιελίσεις>, <Κιελίσεις>, <Κιελίσεις>, είναι χειρότεροι. Αποσταλεί εσύ, Ναι. Εδώ, ο Πατριδρό ο Γιώργο Τι θες? Μου λέει ο αδερφός μου, πες τα παρασκευή, λέει, να το βάλει τη, τη παρασκευή. Ποιο? Δεν σου έχω παίξει από το πουζούκι μου, ρε. Μου έχεις παίξει από το πουζούκι σου? Ναι. Εμένα? Ναι, ρε. Θα το θυμόμουν, δεν μπορεί. Να σου παίξω άλλο. Α, θα μου παίξεις κι άλλο, παίξε μου για την δική μέρα, ε, τέτοια που έχουμε χρόνο να παίξουμε στα πουζούκια. Ένα άλλο πουζούκια. Κουρδιστό είναι? <Κουρδιστό> Παίζουν τα μπαγλαμα Δράμα ενό πρωθυπουργού. Κοραία! Αυτό ήτανε. Ναι, ναι. Άρα, παιδί μου, μου έκανε σε κλέτη τώρα. Δεν ξέρω τι θα απογίνω. Καλά, ρε, τι παρέε είναι αυτέ ο πρωθυπουργό σου να πούμε. Ό,τι τι, τι περίμενε, να κάνει παρέα με <laughs> παρέε που τι έχει μπαλτάκο, βορίδη, βενιζέλο, άδωνη. Είναι παρέε τώρα αυτέ. Πε κι άλλα, φα ήλο, μουρούτη. Γιατί? γιατί το έκοψε. Έλα, ναι, να πω και μια ματιά πριν να κλείσω. Άντε. Adonis. Έλα μεσημεριάτικα Αυτό Αυτό, αυτό είναι ιδέα, είστε... δεν είναι βλακία. Έλα, ένα καλά πλάτε στην κυβέρνηση. Κάντε. Ναι, όσο μπορούμε κι εμεί. Δεν καλά πράγμα, δεν είναι τάξη. Το... Θέλουμε πολιτική <συντέρια> σταθερότητα. Όχι τι, να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, να συνομιλεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Χρυσή Αυγή. Το θέμα <συντέρια> είναι ότι. Ε. <συντέρια> το <μας> έχει κάνει μπουρδέλα με όλου να πούμε. Βλέπει. Μαλάνια είναι, αλάνια, το έχει κάνει μπουρδέλα με κυβερνήσει. Δικαιοσύνη, α πούμε, έχει όλου να πούμε. Μάγκε είναι, ρε φιλέ. Μάγκε είναι, αλάνια είναι, κρατά του κάνει. Ποιο είναι, Μάγκε, Χρυσή Αυγή. Α, τώρα που οι Χρυσαυγήτε του μαγνητοσκόπησαν, δεν έχουν κάνει φόνου, δεν είναι μαχυροβγάλτε, δεν χτυπάνε Παγκ Ε, ε, ε, μου... Δεν του παίρνουν και του το... εκμεταλλεύονται να του κάνουν τι δουλειέ του. Έχει στοιχεία ότι είναι κάποιο μαχαιροβουγάτη. Καλαιό, όχι, από το μυαλό μου τα λέω. Ούτε Έχει χτυπάνε, πάει. ούτε σκοτώνουν, ούτε μαχαιρώνουν Πακιστανού για προπόνηση. Δύο, Τίποτα, από το μυαλό μου. Ένα δικαστή λοιπόν είναι απλά ένα κατηγορούμενο με το τωμί τη αδεότητα. Κάτσε να γίνει το δίκαιο και βλέπουμε. Ε, τότε γιατί μου το λε από την αρχή. Ε, γιατί το... μου το κρύβει που περίμενε το βιντεάκι για να πει τα καλά λόγια για τον Κασιδιάρη. Πε από την αρχή ε, ε, σε κατάλαβα. Έπρε να σε καταλάβω από τη διαλάβα στο κεφάλι. Στο φυσικά εγώ σκινάση με φυσικά είμαι και με α Αν, πιάσε και φιλίζεις με τον γιο του Παλτάκου. Σίτο η αλλαγα, σίτο η δρισκια, σίτο δημοκρατία. δημοκρατία. δημοκρατία. δημοκρατία. είναι Τη νέα Νέα Δημοκρατία, Νέα Ελλάδα όπω τα λέγεται. Το νέο κόμμα που θέλει να φτιάξει ο Βενιζέλο πήγε σήμερα, συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Μάλιστα, πολλοί έλεγαν χθε και προχθέ ότι το Πασόκ πρέπει τώρα να αποχωρήσει. Μπα και σώσει κάτι. Άδικο κόπος, Πολύ καλά έκανε ο Βενιζέλο και έμεινε. Δεν υπάρχει περίπτωση να σωθεί τίποτα από το Πασόκ. Έχει ήδη τελειώσει και πήγε πια να στηρίξει και τον τελειωμένο Σαμάρα. Δύο τελειωμένοι που βυθίζονται, βουλιάζουν μαζί σε ένα απολαυστικό 20 ημερο που θα ακολουθήσει, πόσο είναι ένας μήνας και, γιατί έτσι και τους αξίζει και έτσι γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις εξεργόμενος του μεγάρου όπως λέμε, ανιάτων ο Ευάγγελος Βενιζέλος έκανε και δηλώσεις Το δεύτερο μήνυμα αφορά το ρόλο του προδευτικού πόλου του Πασόκ και γενικότερα της Δημοκρατικής Παράταξης μέσα στην κυβέρνηση Είμαστε εδώ στο πλαίσιο μιας προγραμματικής ο και. Αυτό είναι ο δικός μου ρόλος εγώ ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και αρχηγός του ΠΑΣΟΚ είμαστε αυτοί που εγκυόμεθα πλήρω την τήρηση της προγραμματικής συμφωνίας αλλά ο προοδευτικός πόλος πρέπει να στηριχθεί και να ενισχυθεί Αλίμονο, αυτό το τελευταίο είναι που ακριβώς κρατάει την κυβέρνηση να μην πάει φουλ την έχει απλά σε ακροδεξιά πλαίσια ο προοδευτικός του Βενιζέλου και των υπολείπων εκεί συνεργατών Ε, και βεβαίω στήριξε ο Βενιζέλο το Σαμαρά, αυτή τη δύσκολη στιγμή του Σαμαρά, διότι ο Σαμαρά παλιότερα έχει στηρίξει το Βενιζέλο στα αστικάκια και στη λίστα Λαγκάρτ και στα υποβρύχια. Και ποιο άλλο ξέρει τι σκάνδαλο έχει στηριχθεί, χωρί να το έχουμε πάρει χαμπάρι μόλις αυτές αυτέ τι του Μπαλτάκου και των υπολείπων συγγενών. Αλλά ο Βενιζέλο μίλησε και για την εγκληματική οργάνωση. Είναι τραγικό για τη δημοκρατία και το κράτο δικαίου, κάποιε πολιτικέ δυνάμει να υιοθετούν τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων στην υπόθεση αυτή για να αποκομίσουν μικρά κομματικά ωφέλη. Αυτό είναι περαν πάσης λογικής. Η ατζέντα όπως έχει τεθεί, έχει τεθεί από τον Παλτάκο μέχρι στιγμής. Δεν έχει τεθεί από την Χρυσή Αυγή, το είπαμε και πριν. Δεν φταίει ο καθρέφτης, φταίει αυτός που κοιτιέται στον καθρέφτη. <Το> Παραπονώ Κροάτη. καλά πάλι διαφημίσεις ρε παιδιά δύο λόγια είπες λέει και διακόψατε Ναι διακόψαμε, δύο λόγια Μέσα αυτά τα δύο λόγια ήταν και τεράστια λόγια του Βενιζέλου Γιατί τώρα ακολουθούν 12 λεπτά Καθαρά, παραγγελίες του λαού Έτσι κλείνουμε κάθε Παρασκευή Αμέσως μετά μαγκαζίνο Και μετά στις 3.30 για να κάνετε Και για την Παρασκευή Αν παίζει το φασισμό Τη, τη τραγούδι. Ο δεν έρχεται από το μέλλον και νουριο τα χακάτι να μας φέρει με στα δονιά του το ξέρω γέλα χέρι. Θα ήθελα αυτά και μια παραγγελία γιατί το πρώτο εκεί στη στο και είπε ότι εγώ είμαι η Δάδα, κάτι τέτοιο. Τσε... Το δαυλή, το δαυλή Το είναι. Δαυλή, Το, δαυλή, το δαυλή. Λοιπόν, θέλω από τη μία αυτό και απ' την άλλη ένα βιντεάκι που παίζει εκεί με τον Κασιδιάρη που λέει και τώρα οι συναγωνιστέ 35 χρόνια, 70. Αυτή η σχέση Έχει φυλατηθεί αδιατάραχτα. Γιατί και οι δύο δεν είμαστε τίποτα άλλο παρά δαυλοί αναμένοι στο βωμό τη πατρίδα μα. Αυτό είμαστε. Να θετήσουν οι δάβε, δαυλοί αναμένοι. Να σχηματίσουν τον αρχαίο ελληνικό θεάντρο. Στο βωμό τη πατρίδα μα. Οι ρίζε του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μασικέ του με το καιρό αλλάζουν. Μα όχι και το μίσο του για μα. Μοδά, πια, Έλα, ρε φίλα, από κέρκιαλα σε παίρνω. Φαρακεντιαία, Παρασκευή υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, αν το βρει, Παπανδρέω με τα Πασούμια που του είχαν αστείλει και δεν του πηγαίνανε, είναι πολύ παλιό βέβαια. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα σας. Τουρκική πρεσβεία. Ε, ναι, πάρε καλό. Τηλεφωνώ από το Μέγαρο Μαξίμου από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Λέλα, σε οψερβές λέγουμε, τι κάνουμε. Ε, καλά. Τηλεφωνώ σχετικά με τα πέδιλα που έκανε δώρο ο κύριος Ερντογάν στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Mm.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 <Ρίου> <Ρίου> έβαλε τα πέδιλα στο διάδρομο του ξενοδοχείου και δεν μπορούσε να περπατήσει. <Ρίου> Είχαν κάποιο πρόβλημα. Έπεσε μία, έπεσε δύο, χτύπαγε στους στου αριστερά δεξιά του διαδρόμου. Έσπασε ένα βάζο, έπεσε πάνω στην καθαρίστρια τίποτα. Τα πέδιλα δεν λειτουργούσαν με τίποτα. Έχουν πρόβλημα τα πέδιλα. <Ρίου> δεν μπορεί να περπατήσει με τίποτα. <Ρίου> <Ρίου> <Ρίου> <Ρίου> ναι, ναι, βέβαια. <βεβαίς>. Εντάξει, <Ρίου> <Ρίου> είναι συμβολικό το δώρο καταλαβαίνω, αλλά να λειτουργεί, ένα και χρηστικό. <Ρίου> <Ρίου> ναι, το γνωρίζω. Τι θα γίνει, θα αντικατασταθούν. Να σου <Ρίου> δώσω κυρία είναι η για τα πέδιλα. Είναι η πέφτει το γραφείο Ωραία, παρακαλώ, περιμένω. Ναι. Περιμένω, Γνωρίζετε περιμένω. Γνωρίζετε τα αγγλικά, βέβαια. Δεν okay. μιλάει ελληνικά, όχι. Okay. Καλημέρα.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 Uh -huh. In the hotel, and he tried to walk, but he couldn't because the pedula had a problem. In Erzurum, in Turkey? In Turkey, the Galopula, yes. Okay, Turkey. in Turkey. So, uh, there, if there is a problem, can Easter, take care? there was a problem with the pedula. I understand, there was a problem in the pedula. Now you want to change the pedula? Yes. Of course. You treat us. Mr. Erdogan, treat us. No. I, no, I yes, just yes. would like to say you that. You, Mr. you wear the pedula in Ansarum. No, no. Okay. So was Mr. Druchas. Okay. The minister of uh, Exeterika. I know Mr. Druchas. Uh, you know Mr. Know. Is Mr. Druchas your friend too? No, no, no. Uh, I it's just my friend. Know him. I just He's also him. good at company. But I am afraid, for Vame, Mr. Huh? Erdogan, huh? the Kardashian. Karda Kardashian. Karda yes. Kardashian. Mr. Erdogan is Kardashian, Mr. Papandreou, yes. Yeah, they are Kardashian yes. The I don't Kardashian. know why. Yeah, a Kardashian. Mipos, maybe, maybe, uh, he's uh, mad because Mr. Papandreou hmm. uh, told him about the flights. Yeah, huh? could you send us an email and yes. tell us the problem about the pedula Of So course, I, can, I can, so but... I can send it to the prime minister's office directly Let and me... ask them to change the pedula. Ah, uh, great. Let me ask you, nasasrotiso, Is there a manual, manual enhirivio? You know, some pages, some pages, so as the president of me to read the how to use the pedula. Okay, I we ask, we ask about it because the president, my president, uh, couldn't didn't work. He couldn't work okay. Just send us an email so I can find you a menu okay to, to how how to work it. So I, I want to inform you, Nasasa Enimero that the next time Mr. Erdogan hmm. can do gifts to my prime minister, hmm. not so uh, multiple, he, okay. can, he can do to him some uh, easy uh, gifts. Okay, okay, okay? I can. I tell Mr. Erdogan not to give uh, such the... difficult presents to Mr. Papa, yeah, it was difficult, something more simple. Okay, of course, for.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 Δέχουμε έχουμε πλήξει του γιατί επειδή κάποιοι έχουμε χάσει και από όλου αυτού του αύριο στα των του Έτσι, να λίγο οι Βάλτε μπορεί να φύγει την Παρασκευή πάλι αυτό το fake homing που έκανε. Η μία που λέει θέλετε σφάξιμο και άλλη που λέει αν δεν είσαι άνθρωπο, δεν είσαι κουμουνιστή και κάτι τέτοιο. Έλα, καλησπέρα σα όλοι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, ήθελα να πω για τον φιλόδηγο που λέει ότι είναι άνθρωπο, αλλά δεν είναι αριστερό. Θέλω να πω ότι άνθρωπος είσαι μόνο όταν είσαι αριστερό. Δηλαδή, η μόνη ιδεολογία που θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο που και το σεβασμό στον άνθρωπο, θα καταπολεμήσει την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, είναι η αριστερή ιδεολογία. Περισσό live. Γιατί εσύ τι παθαίνεις. Πώς. Εσύ τι παθαίνεις. Εγώ σπυράκια μόνο, αλλά τους ηλικιωμένους σκέφτομαι. Θα σου πω κάτι. Ναι. Να μην είσαι ανεργός, έτσι, και να πας να Ναι, ναι, πες μου. Περισσός, βέβαια. Δηλαδή, το να έχει ανθρωπιά πρεσβεύει μια στάση τη ζωή και μια πολιτική ιδεολογία. Δεν πως, ανθρωπιά, ανθρωπιά, μπορεί να Το 902 ξανά στα ραδιόφωνά σα. Ναι, ναι. Παράτε, λες, τώρα με δουλεύει. Σοβαρά τα λε τώρα Τι πλάκα? Να σε πάρε τότε με ένα μαγνητόφωνο για να, να, να, να σε βγάλω δημοσίω. Όχι, γιατί θα τα πω, νομίζετε. Αισθάδι <σχελίδη> άλλο Αυτό θέλω να πω. Αναρωτιέμαι, δηλαδή, τι μπορεί να πιστεύει αυτό ο άνθρωπο και να νομίζει ότι έχει ανθρωπιά μέσα του. Ποια άλλη ιδεολογία μπορεί να τον εκφράσει περισσότερο αν πραγματικά ενδιαφέρεται για ένα καλύτερο κόσμο, Για τα παιδιά του, για τον ίδιο, για τη δουλειά του και όλα αυτά. Αλέκα, πώ ξανάνιωσε έτσι η φωνή σου. Πέρα με δουλεύει, Κοίτανεύρω τα κουμούνια. Εκτέλεση θέλετε. Όχι, κοτσερβοκούτη. Έχω πρόταση. Για πέ. Έχεις ακούσει τη διαφήμιση αυτή που λέει Ένα προβατάκι δύο και Το ένα βάζει, ξέρω εγώ, αυτού του Παπανδρέου εκεί που φωνάζανε στην Αλεξανδρού Πολιτή, ο Γιώργο Παπανδρέου, ναι. Και στο δύο, στο τρία βάζεις Μαρία Σπυράκη, ξέρω εγώ, Mega Channel και Channel κτλ. Και μετά βάζει τρία μπροβάτακια και ένα Σταύρο και βάζει Σταύρο το δωράκι, <ΣΣΣ> Ένα μπροβάτακι. Ο είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να υπάρξει την μπροστά. Δύο προβατάγια Γέρονε πρώτα που πήγε το Πασό και δεύτερο γιατί δεν είναι μόνο νίκη του κόμματος, είναι και νίκη για όλη την Ελλάδα Τρία προβατάγια Δεν θέλουμε η Νέα Δημοκρατία να φτάσει το 5% Δεν θέλουμε η Νέα Δημοκρατία να έχει την τύχη του πασόκ. Τρία προβατάγια γίνει Καλησπέρα, καλησπέρα Ο φασισμός δεν έρχεται από μέρο. Πουλούζεται στον ήλιο και στα γέρι Το κουραζεμένο βήμα του το ξέρω Και τι περισχένει ό,τι μας την ξέρει Λοιπόν, θέλω Θυμάσαι ένα μπάτσο ρε, που σε είχε πάρει Τον όμιλο φύλλον αστυνομίας Μπράβο, μπράβο, αυτό, αυτό θέλω Και μετά που το έχεις κάνει με τον Πανούσι Τι είχα κάνει Και έλεγες για την πλατεία εξ Θα φέρνει μια με μά. Θέλω να ρωτήσω ο Γενικός Τεφητής Ειδήσεων και ενημέρωση ποιος είναι για να στείλουμε ένα δελτιοτύπου. Από πού Από τον Όμιλο να αστυνομία.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 Το βλέπεις? Θα κόψω κλίση να πληρώνεις όλη Έχω, τη ζωή, ρε. Θέλω να σας ενημερώσω ότι η κλίση θα ηχογραφηθεί. Όχι, ρε, δεν είμαστε ρουφιάνοι. Ούτε μπάτσι, ούτε γουρούλια, ούτε δολοφόνοι. Τσάμπα μας τα λένε. Επειδή ηχογραφούμε τις κλίσεις, τι είμαστε, καθάρματα. Μια χαρά άνθρωποι. Ρε, βγάλτε την κουκούλα, ρε. Γνωστέ, άγνωστε. Ρε, ρε, απειλείς τη δημοκρατία, ρε. Θα σε φάμε. Μάλιστα. Ναι. Άλλο τίποτα έχετε να μα πείτε Ρε, ρε να πεθάνουν όλοι οι Αλβανοί ρε Δεν θέλω να τους βλέπω σου λέω Τι, Πακιστανός, φάτε τον Βουρ Παταγκάζι ρε με το ξαρά <σομίου> Και έτσι από την επόμενη άνοιξη η πλατεία εξ αρχείων θα γίνει ζωολογικό κήπο. Θα υπάρχουν οι κλούβε με του μπάτσου και άλλα ζώα που θα φέρουν απ' έξω και θα φέρουν αυτοί. Θα βάλει δηλαδή δίπλα από την κλούβα με του μπάτσου, μια κλούβα με γουρούνια και μια με δολοφόνου. Για να δει επιτέλου ο κόσμο ότι είναι άλλο ο μπάτσο, είναι άλλο το γουρούνι και είναι άλλο ο δολοφόνο. Μα πάλι θα να κολλάσει τα κολλέρα. πάνω στην ανεμελιά σου και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα. Si ka